για την φύση των πραγμάτων Ντερέρουμ Νατούρα Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης Ρούλα Χαμέτη Μα αν θέλεις να κυβερνά τη ζωή σου με τον ορθό λόγο Μάθε πως πραγματικός πλούτος είναι το να ζούμε με λίγα και με ατάραχο το νου. Το λίγο ποτέ δεν λείπει. Μα οι άνθρωποι επιθύμησαν τη δύναμη και τη δόξα για να στηρίξουν το έχει τους σε στέρεα θεμέλια και να μπορούν να ζουν ευχάριστη ζωή ήσυχα μες στα πλούτη. Μάται ο σκόπος. Στον αγώνα τους να φτάσουν ψηλά. Σπέρνουν το δρόμο της ζωής με ένα σωρό κινδύνους. και από την κορυφή σαν κεραφνός ο φθόνο τους χτυπά και τους γκρεμίζει με καταφρόνια στα μαύρα τάρταρα γιατί από το φθόνο όπως και από τον κεραυνό καίγονται οι ψηλές κορφές και κάθετη που ξεχωρίζει πάνω απ άλλα. αξίζει περισσότερο να μένει κανεί ήσυχο, παρά να θέλει να υποτάξει τον κόσμο στην εξουσία του και να κυβερνά βασίλεια. Άστους να χύνουν άσκοπα ματωμένοι υδρότα εξουθενωμένοι, καθώς παλεύουν στο στενό μονοπάτι της φιλοδοξίας, αφού οι γνώσει τους υπαγορεύονται από ξένα χείλη και οι επιθυμίες τους καθορίζονται από αυτά που ακούν από άλλου και όχι από τις μαρτυρίες των δικών τους αισθημάτων. Κι αυτό δεν βγάζει σε καλό. Κι ούτε πρόκειται να ωφελήσει αύριο περισσότερο από ό,τι ωφέλησε στο παρελθόν. Ύστερα από τη σφαγή των βασιλιάδων γκρεμίστηκε χάμου και κοίτονταν το παλιό μεγαλείο του θρόνου και τα λαζονικά του σκύπτρα. Μα το βαμμένο το περίλαμπρο στέμα θρυνούσε τις χαμένες τιμές πόδοπατημένο από το πλήθος. Γιατί με μανία πόδοπατούν οι άνθρωποι ό,τι πρωτήτερα τους φόβιζε. Έτσι... Ξαναγύρισαν τα πράγματα στη μέγιστη αναστάτωση και ταραχή, αφού ο καθένας ζητούσε την εξουσία και τα πρωτεία για τον εαυτό του. Ύστερα βρέθηκαν κάποιοι που δίδαξαν να οριστούν εξουσίες και θεμελίωσαν κανόνες για να θέλουν οι άνθρωποι να ζούνε με τον νόμο, γιατί το ανθρώπινο γένος, εξασθενημένο από τις έχθρες, είχε κουραστεί πια να ζει μέσα στη βία. Και έτσι... Με τη θέλησή του και με προθυμία υποτάχτηκε σε νόμους και αυστηρούς κανόνες δικαίου. Η εκδίκηση που ο καθένας έπαιρνε σπρωγμένος από το θυμό φάνταζε χειρότερη από αυτά που τώρα πια όριζαν οι δίκαιοι νόμοι. Γι' αυτό και οι άνθρωποι συχαίνονταν να ζουν μέσα στη βία. Από εδώ και πέρα ο φόβος της τιμωρίας ρίχνει τη σκιά του στις απολαύσεις της ζωής. Πραγματικά, η βία και το άδικο μπλέκουν τους ανθρώπους στα δίχτυα τους και τις πιο πολλές φορές το κακό γυρίζει σε αυτόν που το ξεκίνησε. Δεν είναι εύκολο να ζήσει ήσυχα και ειρηνικά όποιος καταπατά τις συνθήκες της κοινής ειρήνης. Όσο και να ξεγελά θεούς και ανθρώπους, ποτέ δεν θα νιώθει σίγουρος πως το μυστικό του θα μένει κρυφό για πάντα. Πολλοί μάλιστα, μιλώντας τον ύπνο τους ή παραμιλώντας από την αρρώστια, λένε πως προδόθηκαν και έβγαλαν στο φως αμαρτίες που ήταν βαθιά κρυμμένες. Δεν είναι δύσκολο τώρα να σου εξηγήσω ποια ήταν η αιτία που εξαπλώθηκε η εξουσία των Θεών σε όλα τα μεγάλα έθνη και γέμισε τις πόλεις με βωμούς και έκανε να καθιερωθούν οι επίσημες ιερές τελετές που και σήμερα ακόμα γίνονται με λαμπρότητα σε τόπους ονομαστούς. Ως και σήμερα από αυτή την αιτία πηγάζει ο τρόμος που μπαίνει και φωλιάζει στις καρδιές των θνητών και που υψώνει καινούριου ναούς σε ολόκληρη την οικουμένη και αναγκάζει τους ανθρώπους να στριμώγνονται μέσα τους τις γιορτάσιμες μέρες. Είναι αλήθεια πως τον παλιό καιρό οι θνητοί, περισσότερο στον ύπνο τους μα και ξυπνητοί αντίκριζαν τις μορφέ των Θεών εξαίρετες και με θαυμαστή σωματική διάπλαση. Απέδιδαν στους Θεούς αισθήσει, γιατί τους φαινόταν πως κινούσαν τα μέλη τους και μιλούσαν με φωνές επιβλητικές, άξιες της λαμπρής μορφής και της τεράστιας δυναμής τους. Τους πρίκησαν με ζωή αιώνια, γιατί πάντα η θωριά τους έμεινα απαράλλαχτη και η όψη τους διαρκώς ξανανιωμένη. Και προπάντων, επειδή σκέφτηκαν τέτοια όντα τόσο ρομαλαία, δεν γινόταν να ητηθούν εύκολα από καμιά δύναμη. Και νόμιζαν πως η ευτυχία των θεών ήταν αξεπέραστη, γιατί κανέναν τους δεν πίεζε ο φόβος του θανάτου. Και ακόμη γιατί στα όνειρά τους τους έβλεπαν να κάνουν πολλά και θαυμαστά, χωρίς να μοχθούν διόλου. Κι έπειτα παρατηρούσαν τα ουράνια σώματα να περιφέρονται με τάξη και τις εποχές του έτους να κυλούν περιοδικά, και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις αιτίες που τα προκαλούσαν όλα ετούτα. Και βρήκαν καταφύγιο στο να τα αποδίδουν στους θεούς και να φαντάζονται πως όλα γίνονται με τη θέληση εκείνο. Και τοποθέτησαν την κατοικία και έδρα των θεών στα ουράνια, γιατί εκεί έβλεπα να κάνουν τον κύκλο τους η σελήνη και η νύχτα. Ναι, η σελήνη κι μέρα και η νύχτα κι αυστηροί της, η περιπλανόμενη πυρσή του ουρανού και οι φλόγες, τα σύννεφα, ο ήλιος, οι βροχές, το χιόνι, η άνεμη, η κεραφνή, το χαλάζι, οι ξαφνικέ βροντές και το απειλητικό μου γκριτό. Ο κακό μυρογένος των ανθρώπων, που φόρτωσε τέτοιες πράξεις τους θεούς και πίστεψε στη φοβερή οργή τους. Πόσους θρήνους προκάλεσαν από μόνοι τους τον εαυτό του. Πόσα τραύματα σε μας, πόσα δάκρυα στους απογόνους μας. Δεν είναι ευσέβεια να παρουσιάζεσαι με το κεφάλι καλυμμένο, να προσκυνά στραμένο σε μια πέτρα και να επισκέπτεσαι όλους τους βωμούς, ούτε να πέφτεις κατάχαμα και να υψώνεις τα χέρια μπροστά ιερά των Θεών, ούτε να ποτίζεις τους βωμούς με το αίμα των θυσιασμένων ζώων, ούτε να πλέκεις προσευχές τη μια μετά την άλλη. Αλλά το να μπορείς τα πάντα να τα αντικρίζει με λογισμό ατάραχου. Όταν υψώνουμε το βλέμμα στον απέραντο ουράνιο θόλο και στον ασάλευτο αιθέρα που είναι σπαρμένος άστρα και αναλογιζόμαστε του ήλιου της τροχιάς και της σελήνης, τότε με τις καρδιές μας, που ήδη καταπιέζονται από άλλες έχνοιες, ξυπνά ένας φόβος και αρχίζει να σηκώνει κεφάλι. Μήπω έχουμε αντίκρι μια τεράστια θεϊκή δύναμη που καθοδηγεί τα λαμπερά αστέρια στις ποικίλε κινήσεις τους. Κι η άγνοια των αιτίων βασανίζει το μυαλό με αμφιβολίες για το αν πράγματι υπήρξε κάποια αφετηρία και γέννηση του κόσμου και αν θα υπάρξει παρόμοια ένα τέλος όταν πια δεν θα αντέξουν τα οχυρά του κόσμου στην καταπώνηση της αέναης κίνησης πρικισμένα από τη θεία πρόνοια με το δώρο της αιωνιότητα, μπορούν να γλιστρούν παντοτινά με στον απέραντο χρόνο, αψηφώντας τις δυνάμεις του. Εξάλλου, πιανού δεν σφίγγεται η ψυχή από το φόβο των Θεών, πιανού δεν ζαρώνει το κορμί από τον τρόμο. Όταν η κατάξερη γη τραντάζεται από το χτύπημα του κεραυνού, και όταν γοργοδιαβαίνουν οι βροντέ στον απέραντο ουρανό. Δεν τρέμουν έθνη και λαοί, δεν ζαρώνουν οι περήφανοι βασιλιάδες, χτυπημένοι από το φόβο των θεών, μήπω έφτασε η βαριά η ώρα της τιμωρίας για κάποια πράξη τους κακή ή για τα αλαζονικά τους λόγια. Κι ακόμη, όταν η δύναμη του σφοδρού ανέμου σαρώνει τον άβαρχο του στόλου πάνω στο πέλαγο και μαζί τι δυνατέ του λεγεώνες και τους ελέφαντες, κοινος δεν πασχίζει μετάματα να κατευνάσει τους θεούς. Δεν ηκετεύει πανικόβλητο να γαλεινέψουν οι άνεμοι και να έχει ευνοϊκό αεράκι. Μάται όμω, γιατί τον αρπάζει ο ανεμοστρόβηλος και τον πετά στις ξέρες του θανάτου. Όλα δείχνουν πως μια κρυμμένη δύναμη συντρίβει τα ανθρώπινα πράγματα και μοιάζει να και να εμπέζει τις λαμπρές και τους ανελέει τους πελέκεις της εξουσίας. Και τέλος, όταν η γης ολάκερη σαλεύει κάτω από τα πόδια μας και πόλεις ισοπεδώνονται από το τράνταγμα ή μοιάζουνε τιμόροπες, είναι να πορεί που οι άνθρωποι καταφρονούν τον εαυτό του και παραδέχονται τη μεγάλη εξουσία και τις μεγάλες και θαυμαστές θεϊκές δυνάμεις που κυβερνούν το σύμπαν.